I'm going to a of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 Που λέτε δεν συμφωνούμε και ολοκληρωτική κάνουμε και μιζέρια και γραφικότητε. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργό. Το έχει πει πριν γίνει Πρωθυπουργό. Το προσυπογράφουμε. 1000% πολύ σωστά τα λέει. Στόχο του δεν είναι τα δανεικά, είναι όλα τα υπόλοιπα. Εδώ υπάρχει απόλυτη ταύτιση, δεν είναι και λίγο στου καιρού που ζούμε. Να, γι' αυτό το ακούσαμε χθε, το ακούμε και σήμερα. Δεν βάλαμε το εμβατήριο για την Ελλάδα, επειδή το τροποποίησαμε βάζουμε ένα άλλο σαν εμβατήριο κάπως γιατί αύριο συμπληρώνονται 70 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών είναι 1945 τότε που πάνε παραδίδεται η ναζιστική Γερμανία ε, Γενικός και ειδικό, στις δυνάμεις του Ζούκοφ που μπήκανε πρώτες εκεί η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο πάνω στο κρεμισμένο κτίριο του Κοινοβουλίου μια εμβληματική εικόνα και είναι ωραίο που όλο αυτό το ονομάζουμε έτσι αντιφασιστική νίκη των λαών. η λαοί πάρα πολύ, ο καθένας με το δικό του κόστος, ο δικός μας Με ένα από τα μεγαλύτερα που έχει πληρώσει λαό για όλη αυτή την ιστορία. Πάντα πρωτοπόρησε τέτοια. Ο Σοβιετικό πρώτο από όλου. Αμέσω μετά, δεν θυμάμαι κάποιο άλλο. Και στην τρίτη θέση έρχεται η Ελλάδα. Αντιφασιστική νίκη των λαών. Έτσι μουσικά θα πάμε. Ευκαιρία θέλαμε. Έτσι κι αλλιώ τα τραγούδια του Κόκκινου Στρατού έχουν γίνει πολύ τη μόδα. Ακούγονται και σε άσχετε καταστάσει. Πόσο μάλλον τώρα που είναι πάρα πολύ σχετική. Ο Ζούκοφ παρέλαβε το γοβαρδισμένο Βερολίνο. Ο Ζούκοφ ακούγεται τώρα Κύριοι συγκεντρωθήκαμε εδώ με εξουσιοδότηση της ανώτατης γενικής διοίκηση του κόκκινου στρατού για να δεχτούμε την πλήρη και χωρί όρου συνθηκολόγηση της Γερμανίας το μόνο που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι οι οικογένειες των παιδιών αυτών να προστατευτούν και να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο δεν ξέρω από ποιο να είναι έστω οικονομικά να μην υπάρχει κάποια κατάληξη το εύχομαι ε, ε, μέσα από τα βάθη ψυχής μου γιατί και εγώ έχω ένα μωρό 8 μηνών και σήμερα τη γλίτωσα στο παρατρίχα στα 5 λεπτά τη γλίτωσα Στα 5 μέτρα και λέω 5 λεπτά. Βεβαίω, είναι ένας εργάτης μέσα από τον κόκκινο στρατό, μας κάναμε τη γέφυρα, καλή γέφυρα, στέρεη και ερχόμαστε στα ΕΛΠΕ το πρωί, το δράμα συνεχίζεται ακόμη και τώρα. Είναι ένας από τους εργάτες που όπως ακούσατε, σαστισμένος κιόλας ο άνθρωπος, για 5 μέτρα τι γλίτωσε. Ε, έχουν γίνει πολλέ καταγγελίε, όπω συμβαίνει πάντα με τέτοια περιστατικά, μετά από εκρήξεις, Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία. Μέτρα ασφαλεία προφανώ δεν υπήρχαν, ή αν υπήρχαν, δεν υπήρχαν στον βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχουν. Μέτρα ασφαλεία, μέτρα προστασία των εργαζομένων εκεί. Και όποτε γίνεται ένα τέτοιο συμβάν, αμέσω βλέπουμε την αγωνία τη όποια εργοδοσία, ιδιωτική, κρατική, μη κρατική ή τι άλλο, να καλύψει το γεγονό και τι καταγγελίε των εργαζομένων από κάτω που έχουν να κάνουν με αυτονόητα πράγματα με την ίδια του στην ζωή. Στα πέντε μέτρα την γλίτσα. Παρακαλώ πολύ όποιος υπεύθυνο ακούρης να είναι πιο... Να, να, να προσέχει τους εργαζόμενους, να πηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας. Δεν ήρθαμε να κάνουμε, να κάνουμε τον Ταρζάν. Ήρθαμε να βγάλουμε ένα μεροκάματο απλό... Μα έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό όλα Και αυτό το μεροκάματο δυστυχώς, δυστυχώς, Για μία ακόμα φορά για να ξέρετε γιατί υπάρχει ένταση Γιατί ήμουνα πάλι δίπλα στο ατύχημα που έγινε στο πέραμα με τους 7 νεκρούς Έτυχε να είμαι πάλι δίπλα Εργαζόμενοι, υπάρχουν και άλλοι μέσα αγνοούμενοι. Αυτό μου λένε εδώ οι κυρίε. Αυτό που λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή. Μην ζητήσαμε να μα δώσουν στοιχεία αναφορά από τα, τα συνεργεία και επειδή yeah. του είχαν και δουλεύανε πάνω στον άλλον, δεν έχουν να μα δώσουν ούτε οι ίδιοι πόσοι και ποιοι και ονόματα. Δεν ξέρουν πού δούλευε ο κάθε κόσμο. Τώρα πιστεύετε ότι υπάρχουν μέσα αγνοούμενοι. Βεβαίω. Πώ μπορούν να ξέρουμε με σιγουριά όταν σου δίνουν, δεν σου δίνουν, δίνουν αναφορά. Δεν έχετε λίστα πώ εργαζόντουσαν. Υπήρχε μια ένταση το πρωί στα. Παράθυρα, στο παράθυρο του Sky αυτό παρακολουθούμε εδώ ήταν λογικό η ψυχραιμία των δημοσιογράφων από το στούντιο και η άγνοια λογικό είναι να μην ξέρει κανείς τι συνθήκες επικρατούν και το κυριότερο να μπορεί να φανταστεί και όλα τι συνθήκες επικρατούν και πόσο μάλλον όταν έχει συμβεί και ένα τέτοιο τύπου περιστατικό μια έκρηξη, οι συνάδελφοί σου να είναι στο νοσοκομείο πολύ σοβαρά, τρεις από αυτούς και ε, ε, μέσα στην αναμπουμπούλα καπνεί όλα τα υπόλοιπα. Οι ήρθανε. Βροχή όπω συμβαίνει συνήθω, δεν χτύπησε ο συναγερμό, καταγγελούν οι εργαζόμενοι το προϊόντα. Δεν χτύψε ο συναγερμό υρικαγιά, δεν υπήρχε σχέδιο ασφαλού σε εξόδου, σε περίπτωση πυρκαγιά, κατά τη διάρκεια τη φωτιά, οι εργαζόμενοι συμβάχθηκαν σε έναν από του χώρου στάθμη των εγκαταστάσεων, χωρί να του επιτραπή να μετακινηθούν. Όταν οι εργαζόμενοι άνοιξαν μια από τι εξόδου προκειμένου να διαφύγουν το προσωπικό φύλαξη των εγκαταστάσεων τη κίνηση για να του πάρει τι κάρτε εισόδου και άλλα τέτοια πολίτρα τα ξέρουμε τα έχουμε ζήσει αρκετέ Επειδή θέλω να επιστρέψουμε στο περιστατικό. Το αν ακουστεί, αν θέλει ακουστεί. ο κύριο γιατί ο ίδιος, για ο ίδιος μας λέει είναι ότι υπάρχουν εκλογισμένοι. Αν θέλει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα. Τώρα θε να πας αλλού την Όχι, όχι, να μην... Το, το μην... περιστατικό το ψάχνουμε ακόμα. Η δίπλα, Είδαμε την για αρροή Για αρροή Και βλέπει Ναι. και με την ηλικοσυγκόλληση επήρε φωτιά ναι. και έγινε έκρηξη και σκάσα να μπουκάλασε τη λίλις, οξικόνα και προπάνια. Και σκοτώ... σκοτώθηκαν, δεν σκοτώθηκαν, αλλά τέξι τον λίγαν καμένα απ' έξω. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Είναι η αγανάκτηση των ανθρώπων οι οποίοι το έχουν ζήσει και με απέναντι στους δημοσιογράφους, ρεπόρτερ εκεί, στο στούντιο που θέτουν ερωτήσεις προσπαθώντας να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά φαίνεται αυτή η διάσταση των, Και η διαφορά καταστάσεων, βιωμάτων. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Καθημερινέ καταστάσει δηλαδή που συναντάμε στην ελληνική τηλεόραση. Ο ένα έπεφτε πάνω στον άλλον. Δεν βάρεσε η συναγερμό. Δυστυχώ δεν βάρεσε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχουμε ζήσει ξανά στο πέραμα, ξανά σε άλλε μονάδε, ξανά σε επισκευαστικού χώρου. Τραυματίε, ανθρώποι κατακραουργημένοι, νεκροί και πάντα θέλω. ο εργαζόμενο στέει. Nie świej od kręgli, czarne. Ο κύριος Πανούσης, που διευκρίνησε από χθες ότι μίλησε ως εγκληματολόγος, διαμείνησε ότι χρειάζεται ενυφαλιότητα και όχι καρδιές. <σκοίλει> Αλλά με συγχωρείτε, κραβιές. Και η ευχάριστηνότητα της ημέρας, η Όλγα Τρέμι. Ακούμε και τραγούδια του κόκκινου στρατού, παραβγήκαμε κόκκινη σήμερα, δεν πειράζει, τυχαίνει που και που, λόγω και της επέτειο, 70 χρόνια μετά, έδωσε μάχη ανθρωπότητα να νικήσει το φασισμό και 70 χρόνια μετά, το 2015, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ο φασισμός έρχεται με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με τον επίσημο, όχι μόνο στην Ελλάδα γενικότερα στην Ευρώπη και κυρίως τα δικαιώματα για τα οποία τότε αγωνίστηκε η ανθρωπότητα και τότε και λίγο μετά. Επίσης, όπως ακούμε από τις περιγραφές σε έναν χώρο δουλειά πολύ συγκεκριμένο εδώ μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα από την, το κέντρο της Αθήνας όπως ακούμε και αυτά τα δικαιώματα δεν είναι επίσης κατοχυρωμένα, δεν είναι αυτονόητα. Δύο κομβικά ζητήματα της ανθρωπότητα, που κάποια στιγμή φαινόταν ότι τα είχε λύσει η ίδια η ανθρωπότητα με πολύ μεγάλες θυσίε. Δικαιώματα κανονική ζωή χωρί αγωνία για το αύριο και ένα στοιχείο δημοκρατικό περιβάλλον και τα δύο πω βλέπουμε ζούμε, βιώνουμε, παρακολουθούμε με αγωνία κάποιοι, κάποιοι άλλοι όχι, δεν είναι αυτονόητα. Συνεχιζόταν η κουβέντα με πολύ ωραίο τρόπο ε, για το τι ακριβώ συνέβη το πρωί στο πρωινό του Σκάι με την έκρηξη στα LPM μέχρι τη στιγμή που ο σωτήριο Πολικόνο, που είναι και πρόεδρο του μετάλλου εκεί του σωματίου, ανέφερε το κονβυικό Οι εργαζόμενοι δούλευαν ένας πάνω στον άλλον, δεν μας έχουν δώσει ακόμα, δεν έχουν την δυνατότητα που σημαίνει ότι δεν καταγράφανε καν. Πού βρίσκεται το κάθε συνεργείο να μα πούνε εάν υπάρχουν εγκλωβιζόμενοι. Ποιοι, τα ονόματα, τίποτα δεν έχουν, μπορούν να πάρουν αναφορά των εργαζομένων. Και όλα αυτά για ένα κομμάτι ψωμί. Άρα αυτή τη στιγμή Επο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ουσιαστικά η αγορά. Και 3,80 άλλο συνάδελφο, 3,80 ευρώ την ώρα. Δεν υπάρχει. Για, για, και 380, 80, και... άλλο 3,80 ευρώ. Επαναλαμβάνω και. Αυτή και είναι, το, είναι η το ανάπτυξη κρατάμε. για την οποία μιλάνε όλοι. Το, το, το τα κρατάμε Ανάπτυξη όλα και να κονομάει ο λάτσι. Μα τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία εργαζόμενοι... Μην πούμε αυτή διαδικασία Να σα εξηγήσω αυτή ότι, ότι αυτή όμως. τη στιγμή είναι Αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι είναι, άνεση, ο, Μισό λεπτάκι κύριε Πουλικό Γιάννη Γιατί αυτό που κάνετε τώρα είναι λίγο Όχι σωστό για να μην το πω Διαφορετικά Τη στιγμή που μου λέτε ότι ενδεχομένω να υπάρχουν Εγκλωβισμένοι ε, Δεν θα κάτσουμε να ανοίξουμε τέτοια συζήτηση Γιατί προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχουν σα. OK Συγγνώμη καταγγελία τώρα που κάνουν οι συνάδελφοι Φωνάζουν και απειλούν οι εργολάβοι τώρα τους εργαζόμενους Χωρίς να έχουν διερευνηθεί τίποτα από τα αίτια Χωρίς να έχει γίνει καμία προσπάθεια να διορθώσουν όλες τις ελλείψεις Να πάει ο τώρα για δουλειά μέσα Το μόνο που τους λειάζει είναι να συνεχιστεί το έργο Τροπή Φωνιάδες Στιγμές Όπω φάνηκαν το πρωί και μεταδόθηκαν βεβαίω από μέσο ενημέρωση, λέει και ο Κακάου εδώ, ένα τακτικός ακροατή. Όταν οι εταιρείε συγκρίνουν τα πιθανά μελλοντικά ατυχήματα, τα ασφαλιστικά μέτρα και το κόστο αποφυγή των ατυχημάτων και επιλέγουν να μην προστατεύσουν του εργάτε μετρώντα τι ζωέ του σε χρήμα, τότε μπορούμε να μιλάμε για φόνο εκ προμελέτης Έτσι ακριβώ είναι. Ε, βασίζονται όλοι στην τύχη, στο τυχαίο και συνεχίζεται η κερδοφορία κανονικά ή η ανάπτυξη για να μην Μιλάμε με όρου παροχημένους, να το λέμε έτσι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα. Όπω ακριβώ συμβαίνει στην Ευρώπη, 70 χρόνια μετά την νίκη του φασισμού, σε μια Ευρώπη ευημερία και ανάπτυξη. Με πολύ συγκεκριμένου όρου, με πολύ συγκεκριμένα κέρδη, με πολύ συγκεκριμένε πλάτε. Που αν δεν ταλαιπωρούνται έτσι σε, και δεν κινδυνεύουν τι ζωέ του σε χώρου δουλειά, πληρώνουν με την γνώριμη αγωνία, αν θα μπορούν να καταφέρουν να επιβιώσουν και. Αύριο φεύγουμε από όλα αυτά, πάμε στο κοινοβούλιο. Χτες είχαμε το άλλο ένα επεισόδιο, στην αλυσίδα αυτή τη γνωστή, ο Γιάννης Λαγός, βουλευτής της και υπόδικος της Χρυσή Αυγή κατά της Λιάνας Κανέλη. Υπήρξε συγκεκριμένη απειλή λέγοντας, θα σε δω στο δικαστήριο και να δεις πως θα φύγεις από εκεί. Λέω με απειλή. Εγώ δεν σε απειλώ γιατί γουστάρισα, άμα θέλει κάνε μου μήνυση. Σου λέω, εγώ δεν καταδέχτηκα να κάνω μήνυση στον Κασιδιάρη. Την ώρα που βγήκα, μάλιστα του λέω: Σε παρακαλώ πολύ, γιατί ήρθα πάνω μου, δεν θέλω κανένα διάλογο. Δεν έκανα διάλογο. Εγώ σου λέω να δει που θα έρθει στη δίκη να μου κάνει και το μάτι να δει πώ θα φύγει από εκεί μέσα. Αυτή είναι η καταγγελία, σα την καταθέτω. Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Ναι, είμαστε και εδώ που είμαστε μάρτυρε και μέσα σε αυτή τη δίκη που γίνεται και είναι μια πάρα πολύ σημαντική δίκη, κέρια δίκη, ιστορική δίκη για, τον, για την αντιμετώπιση του νεοναζισμού στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσω του δύο συναδέλφου. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω του δύο συναδέλφου που έσπευσαν ακούγοντα το θόρυβο έξω, δεν είναι και πολύ συνηθισμένα. Ναι, είπα, ευχαριστώ πολύ του δύο συναδέλφου που βγήκαν και ξέρουν ποιοι είναι. Άστε καλά και είχαν. να προσέχετε. Α, αυτή η δεύτερη κυρία. Είναι η κυρία Κατριβάνου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που προεδρεύει σε αυτή την Επιτροπή Σοφρονιστικών Υποθέσεων, κάπως έτσι. Τι θα πείναστε καλά να προσέχετε, να βάλει και ζακέτα, η Λιάνα Κανέλη, τι είναι ένα φαινόμενο, μισουρίξουνε στην Πορτοκαλάδα κάτι, είναι συμβουλή πατρική, τι να προσέχετε, με το χρυσαυγίτη των φασίστα δίπλα των, Σωματαρά και καλά που εκβιάζει, απειλή μέσα, εντό, εκτό, να προσέχει την πολύ χαλαρή αντιμετώπιση γενικότερα. Και βεβαίω έχει δημιουργηθεί και ένα τεράστιο θέμα με την Πρόεδρο τη Βουλή. Έδωσε τι απαντήσει τη, ναι. Τήρησε τι διαδικασίε, ναι. Πολιτική καταδίκη όταν έπρεπε και όπω έπρεπε. Δεν την έκανε. Έκανε όλα όσα προβλέπονται από νόμους, διατάξει, κανονισμού. Τυπική, τυπικότατη, όντω, η Πρόεδρο. Εδώ ακούσαμε την Αντιπρόεδρο ή την Πρόεδρο στη συγκεκριμένη επιτροπή να δίνει συμβουλέ πατρικές, μητρικές, προ τη Λιάννα Κανέλη, τι ακριβώς να προσέχει, γιατί στις γωνίες των διαδρόμων εκεί της Βουλής υπάρχουν κακοί άνθρωποι οι οποίοι καραδοκούν να κάνουν το κάκο σοσιαλδημοκρατία, βαϊμάριν και πώς αυτά έρχονται και κουμπώνουν με την επέτειο την Αυριανή που ήταν η λήξη βέβαια αυτής της εποχή, αλλά ψηλά γράμματα γιατί ε, προχωράμε. Θα πάμε μέχρι τις Σέρες, πάμε εκεί στο βορρά, πήγε ο Πρωθυνό Ο πρώην Πρωθυπουργός, επιτυχημένο Πρωθυπουργός και για πάντα Πρωθυπουργός της καρδιάς μας Αντώνης Σαμαράς να πραγματοποιήσει επίσκεψη, αλλά δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα περίμενε. <Στηνάς> και Σαμαρά, να δείτε Προέδρε, τα κύριε. έργα που Προέδρε. κάνετε, τα αντιπλημμυριακά εδώ στο στριμώνα, Προέδρε. Ελάτε Προέδρε. λοιπόν να δείτε τα χάνα σας. Τα χάνα σας να δείτε τα Την τραβούσαν εκεί οι σωματοφύλακες και αν ε, ακούω καλά λέει ο Σαμάρας την έβαλε το κόμμα, δεν ακούγεται καθρά, δεν το υπογράφουμε αλλά κάπως έτσι ήταν διαμαρτύρωτοι κάτοικοι για κάτι που δεν έκανε και πήγε περήφανος όπως πάντα και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις αν δείτε και τα σχετικά πλάνα κάπου υπάρχουνε. Είναι αυτή η ψυχραιμία του ηγέτη που δεν δίνει σημασία στη διαμαρτυρία. Ούτε καν να πει τι θέλετε, πείτε μου, ναι, θα το λύσουν οι συνεργάτε αυτό το τυπικό ή δεν το λύσαμε τότε. Ένα ψέμα, εν περιπτώσει, από αυτά τα συνήθεια που ξέρουν, τα λένε με τέτοια ευκολία. Εδώ είχε αυτό το χαμόγελο του επιτυχημένου, δεν γύρισε καν να τη δει, την τραβούσαν οι άλλοι και φαίνεται από το πώ απομακραίνει, πώ η φωνή τη συγκεκριμένη κυρία. Δεν ήταν μόνη τη, ήταν και κάποιοι άλλοι που. Είχαν τι δικέ του, τα δικά του θέματα, τι δικέ του διαμαρτυρίε. Εδώ, Ελληνοφρένεια, με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, 2.11.208.200, τηλέφωνο επικοινωνία. Όποιο θέλει να στείλει mail, το στέλνει στη διεύθυνση του του, του παπά, θέλει να στείλει σε εμά, γραφειρία, ελκενό το μηνύμα, στο 54100. Η Κατέρνα Βουτσάρι θυμίζει τον ήχο και σε λίγα λεπτά, ελάχιστα, είμαστε εδώ. Επιστρέφουμε γρήγορα, Σοβιετική Ένωση! Γρήγορα, γρήγορα, Σοβιετ! Γρήγορα, με τον Αλέξ Τσίπρα Πρωθυπουργό! Και τον Παναγιώτη Λαβαζάνη έχει αναλάβει να, να επιφέρει τον σοσιαλιτικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας. Ιωσήφ Στάλιν έφυγε γνωρίς. Ιωσήφ <Τι> έφυγε Ιωσήφ Στάλιν έφυγε of a longer ο γιβέρνισε κάνει ότι πρέπει να κάνει να πετύχει μια έντιμη συμφωνία. ο ίωσ Χριστός Γινγκάι όλα τα κακάς προπάι το ευρωπαϊκό πεδίο μια έντιμη και αμυδαία εποφελής συμφωνία με τους σετέρους ο ίωσ Χριστός Γινγκάι όλα τα κακάς προπάι προκειμένου να το πετύχουμε αυτό έχουμε πάει και πίσω από τις γραμμές λαϊκές ενδ올ής bravo Μοντάζ, μοντάζ, μην ταράζεστε. Μοντάζ είναι. Το τελευταίο το αλλάξαμε. Ε, λέει δεν έχουμε πάει πίσω από τι γραμμέ. Εμεί βάλαμε έχουμε πάει. Μην έχετε φάει ταραχή. Μην φάτε επιπλέον. Λέει εδώ ένα σύντροφο ακροατή. Όλοι οι ακροατέ είναι σύντροφοι. Και όσοι λένε κάτι ει μα είναι Σιριζέ. Αυτό είναι ένα κανόνα ελληνοφρενία. Λέει λοιπόν ο Σταύρο ο Δαλάκα. Ελληνοφρενία. Λε και ακούω το νέο 902. Πλάκα μεγάλη. Ατυχίσαμε. Εμεί θέλαμε να αναβιώσουμε τον παλιό. Ναι. Είναι εδώ πέρα ένα κουκατιώτη. Είμαστε στο ίδιο μπαρ και όλο ε, ε, κάθε φορά που με βλέπει να πούμε Μου λέει Δεν σου πω ρε μου λέει Περίσμα όπω όλοι για να ακού τη φωνή σου Και πε τους ναι, αλλά δεν με βάζει ο μαλακά Δεν θα του πω αυτό Αυτό ο μαλακά είναι δικό σα Δεν υπάρχει δικό μα και δικό σα Όλοι ένα να είμαστε Ενωμένοι οι Έλληνε Και τα ζώα, και εσεί τα ζώα Περνάς μήνυμα Ενωμένοι αριστερά και καλά Αυτό είναι δικό σα ρε Ποιο μίλησε <χει> για αριστερά παιδί μου, είστε εσεί αριστερά τι, τι, τι. Είστε εσεί αριστερά με μνημόνιο 3 Εννοείτα Ακόρη μου, τι είμαστε. Ναι, εντάξει. Μνημόνιο 3, αλλά θα αριστερό το μνημόνιο. Θα είναι μνημόνιο συνεργασία. Α, ναι, να μιλήσουν είστε... για ενωμένη αριστερά. Ακριβώ και θα βάλουμε τα δύο πόδια τη Μέρκελ σε ένα παπούτσι. Εμεί θα το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Ο Αλέξη θα το κάνει αυτό, να το ξέρει. Οκ, okay. έγινε, ωραίο. Ξέρει αύριο τι παγκόσμια ημέρα είναι. Τι παγκόσμια Τι, τι είναι. Τη κάναβη. Ε, ωραία, τι. Όχι, λέω, θέλω να πω εσύ ξεκινήσει πανηγίδη από σήμερα, οπότε καταλαβαίνω okay. δεν είναι κακό. Με τη <Πίτσις> Δευτέρα που μέσα αγορίνα μου έχει και ένα πρόβλημα με εμά μεταλλάδε. Εγώ να έχω πρόβλημα. Με μεταλλάδε εκεί πέρα που δεν μ' άρεσε. Μεταλλάσσιμη κι εγώ φίλε, να ξέρει. Τι μετα, τι ακού δηλαδή. Είναι άγριο μέταλλο. Παόλα. Ναι, με ηλεκτρική κιθάρα. Χαϊτίδη. Παόλα με λέμη, μαζί. Ελά λέω τώρα, έλα τώρα, μην το κάνει την ώρα, αγόρι μου, μην το κάνει. Λέμη τώρα. <Σεσίλυν> και στο στόμα σου εσύ το λέμε. Δεν έπρεπε. Μητάκι μιλάει τώρα για το λέμη. Α εμά αγόρι μου τώρα. Παιδή μου Άσε είμαι συντητικόσματο, τον <σίλ> λέμη κράβιτσε a te Ναι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που μάλλον θα συμφωνήσω με το Κουκουέ και θα διαφωνώ με το Σιριζέ γιατί έχω τρελαθεί εδώ, έχω πλακωθεί με όλου του Σιριζέου στο facebook. Για ποιο λόγο? Δεν το καταλαβαίνω. Είναι η θέση σου με, για το, αυτό το κτήνο, αυτό το κάθαρμα που σκότωσε το κοριτσάκι. Δεν λέω το βουλγαρό, μπορεί να ήταν και Έλληνα, μπορεί να ήταν νοικά, μπορεί να ήταν αστυνομικό. Εγώ λέω ότι σε τέτοια καθάρματα αξίζει κρεμάλα. Και όλοι οι Σιριζέοι έχουν βαλθεί να μου πούνε για δικαιώματα, για το ένα και το άλλο. Εγώ λέω πω αξίζει κρεμάλα στου ζωολοφόνου του Φίστα και στου ζωολοφόνου Του Λουκμάν. Έτσι αξίζει κρεμάλα και σ' αυτόν και στον Πακιστανό που πήγε να σκοτώσει τη μελητό. αυτό πρόσεω για την λογοπική, γιατί, γιατί αν έχει και άλλε πόρτε. Ναι, αυτό σίγουρα το ξέρω. Δεν λέμε ότι μετά θα είναι ένα εύκολο κρεμάλλια. Ε, δεν θα είναι δύσκολο μετά. Αν γίνει η αρχή και υπάρχει προηγούμενο, μια χαρά εύκολου φάνηκε για υπότερα δικήματα. Όχι, όχι, θα βάλουμε. Ε, όχι, όχι, ξέρει πώ λειτουργεί το πράμα. Αστο, είναι επικίνδυνο και από το λε. Κακό και κάτι παγάλε που του ψηλοξελίζουν, απ' έξω παίξω, άστο. Και αυτοί ξέρουν γιατί το λένε. Ανεβεβαίοντα πληροφορίε αναφέρουν ότι μετακομίζονται στην ΕΡΤ. Εντάξει τώρα. Ήταν Α. μια τιμητική πρόταση, μπορεί να πει όχι. Να γίνει μια αλλαγή επιτέλου. Κάτι. Πρώτη φορά για αλστερά. Για αλστερά, γιατί δεν είναι. Να έτσι. έτσι, θα πάμε δεπαμε ότι αμιστούν σε εδώ. Πενταλοδεκάρε, με αριστερού μισού θα πάμε. Να σε εδώ να είσαι και με ε, κυβέρνηση αριστερά, με εκπομπή σε κρατικό κανάλι και τίποτα στον κόσμο. Καλά κάτσε να πω το αριστερά και τα βρίσκουμε όλα αυτά. Σωστό και. Ακόμα Πασόκ έχουμε. Γεια σου Πασόκ Μεγάλε. Πασόκ και πάσης Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ Μεγάλε. Οι ξένοι μισούν το Γιάννη. Οι ξένοι θέλουν το κακό του Γιάννη. Δεν τον αγαπούνε. Λέμε όχι στο μίσος. Λέμε όχι στο μπούλινγκ. Λέμε ναι στο Γιάννη. Βαρουφίστας, αναλαμβάνουμε δράση. Βγαίνουμε στους δρόμους και χαράσουμε τα αρχικά του Γιάννη, γάμα β, με κόκκινες γραμμές. Σε δέντρα, παγκάκια, συντριβάνια, πλάκια στον ισοδρομίου, πανάρια, κάδους απολυμμάτων. Ο Γιάννης δεν είναι παντού. Δικός μας είναι, όχι αλλού νου, Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν τρώμε τη ρόμπιτα με τέσσερα τηριά, για μια εβδομάδα. Βαρουφίστας, εμείς θα είμαστε εκεί. Εσύ. Να ορίστε, που λέμε και εμεί εδώ κυρίω ότι ο λαό δεν κάνει τίποτα. Να, οι βαρουφίστα έχουν κίνημα, γιγαντώνεται και θα διεκδικήσει για το Γιάννη τα Το βαρουφάκι εννοείται, επειδή οι ξένοι του την πέφτουν, δεν τον θέλουν και ο ίδιο βέβαια σε κάθε του συνέντευξη λέει ότι αυτό είναι επικεφαλή και φτάνουμε σε μια συμφωνία. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτό, να ξέρουμε ποιον να δοξάσουμε, λατρέψουμε, αγιοποιήσουμε. Αλλά εμεί θα συμμετέχουμε, θα πάρουμε μέρο σε αυτό το κίνημα των Βαρουφίστας, λέει ο Άγγελς του Ακροατής, ωραία αυτά που λέτε στην εκπομπή σας, αλλά για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήστε που έχει γονατίσει η αγορά εδώ και τρεις μήνες, αυτοί κυβερνάνε τώρα δεν είναι αντιπολίτευση. Δεν μιλάμε, ακούς καθόλου η τίποτα. Πάμε να ακούσουμε λαό, βου μέρος. Επιτρέπετε για διάλειμμα Δεν είναι διάλειμμα, λούφα ήταν Λούφα έτσι Να πω κάτι για αυτό το Τον Θοδωράκι Αχ ο στα χέρια Του αρσένη Γιώργο Χάσαμε. <laughs> να σου πω πόσο μπαγκλαμάζουνε και να δεις πόσο μ*** είμαστε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Οι πρώτες τρει ερωτήσεις που έκανε στη Βουλή το κόμμα του... Ήταν για την νομιμοποίηση της Έλφη στα έδρανα της Βουλής, όχι? Όχι, όχι. Η δεύτερη ήταν για τα διόδια. Ναι. Για τα δημόσια έργα τι ήταν. Έτσι, το ένα για τα διόδια, το άλλο για τα δημόσια έργα και το άλλο για τα σκουπίδια. Που σημαίνει τι. Για την ελληνικό χρυσό δεν έκανε καμία. Προ το παρόν όχι. <συσο> Αλλά οι πρώτε ερωτήσει αυτού νου ήταν δηλαδή για τα σιθρότα του Μπόμπολα. Δεν θα τρελαθούμε τελείω. Τόσο μπαγλαμάς είναι. Τα σκουπίδια <συσο> είναι θυγατρική, μην περντάλεσε. Σωστά και αυτό. Υπάρχουν τόσα έργα που εγκρεμούν. Τόσα έργα που εγκρεμούν.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 Τον μπάκαλο τον είσαι νωρί από κοντά. Δεν είχα την τύχη. Α, και ναι. εγώ πάω σε διάφορα μουσεία. Για πε. Ήθελα να σε ρωτήσω, ξέρει, άμα τον είσαι νωρί, μπορεί να είσαι μια ιδέα άποψη, ρε παιδί μου. Δηλαδή στο μυαλό του δύσκολο πράγμα, αλλά τέλο πάντων. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εγώ είμαι ναυτικό. Ναυτάκι, ζουμπουρλουδικό. Ναι, ναυτάκι, ζουμπουρλουδικό. Έχω ένα φίλο στον πυράκι, ένα καμπαρετζί. Σε φερμάνε, σε κάνει ωραία. Το θυμάμαι, ναι, ναι. ωραίο το καμπαρετζί. Ωραίο, ωραίο. Τον ναυτικό, εγώ ω ναυτικό, έτσι, έχω ένα μιστό λίγο παραπάκι. Ναυτ Να πω και εγώ θα βάλει, ξέρω. Ξέρω, ξέρω. <Κι> να σου πω. Όχι, ξέρουμε τώρα αυτή, εργατική. Φίλε άμα για τρίτου <Κι> μηχανικό, παίρνει κανένα πεντοχιρό το μήνα, όχι πλάστικο, μεγαλώαστό. <Κι> Μην πω για το μισθό του δεύτερου και του πρώτου. Μηχανικό <Κι> ή καπενο. <Κι> μηχανικό. Πρώτο, δεύτερο τρίτο, τρίτο. <Κι> να το πεντοχιλάκι, 000... καλά σε πια. Όχι, λιγότερα, είναι λιγότερα. Αλλά δεν έχει μαθαίρα παιδονεί. Τι θεωρούμε, εργατική ταξίδια, γιατί θέλουμε αστική γιατί έχω τέτοιε επιπλέον πέντε στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω τι κάνει εσύ. Αλλά για να τάξει καλά με του οφομπλιστέ και να είσαι στα καράβια του, Ναι, σωστό. Μη σε πιάσει yeah. ο επάγκαλος στο στόμα του, μόνο αυτό σου λέω.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 Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίν Κατερίνα Κρυβοπούλου και στις 3.30 η Ιάννα Κανέλη. Γεια σα. Θα μπορούσε να μου βάλει κάποια στιγμή εκεί που λέει ο Τσίπρας ο στόχο μα είναι η παραμονή στο ευρώ και στην ευρωζώνη, Ρεπενδί και στα καπάκια των Αυλωνίτη τον που λέει δεν πα στο διάολο. Είμαστε η δύναμη τη ενότητα, τη ανατροπή και στο ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μα η συμμετοχή μα εκεί. Εξήγησα στου εταίρου ότι έχουμε σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο, σχέδιο που δεν διαταράσει του κανόνε της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική ισορροπία. Βρέσ' το διάλοπογή. Ας Ο Μίκυ Μίκυ μας ευθύνει Ο Μίκυ Μίκυ άξομεστοι Για πάτης ένα ροκέντρο Εγώ δεκαμιτάκια πόσο Γιατί το να χρήσω πολλά Την ώρα που στα σταβολά Που με χέρια ψηλά Το χρένιζω πάνω πάνω πάνω Θέλω παραγγελία, γιατί την άκουσα σήμερα σε ένα παλιό κινητό του 2006. Ποιο? Και θέλει ότι και σου λέει πώ είναι η εικόνα της Αθήνα. Πώ να είναι η εικόνα, λέει, του λε. Τα πουλάκια τη τη βίζουν, μου τι, δρόμοι, το θυμάστε. Αυτό πρέπει ε, να, είναι να είναι αρχαίο. Αλλά το βάλω αυτό στο ραδιόφωνο, θα μου το ζητάνε το Μουσείο τη Ακρόπολη να το γυρίσω πίσω. Ε, γεια σας. Γεια σας. Τι πως έχετε εικόνα της κύρισης Αθηνών Κορυνθού. Ναι, είναι μια ηλιόλουστη μέρα, ψυχάλε πέφτουν, Τα πουλάκια τυβίζουν σπίτια παντού, γρίζα η Αθήνα, αριστερά εργοστάσια, δεξιά πολυκατοικίες. Αυτή είναι η εικόνα της Αθήνα κύριε. Είσαι ηλίθιος, βλάκα. και μπλές τα Και αφήσεις του καραμαλίς όλη την εθνική. Είσαι ηλίθιος, για μην σου πω και κάτι πιο Πάμε την Ελλάδα μπροστά. Se παίρνει o Anglo, to już και tu o που παίρνει, λέει στον to jest taki. Łatwo i mazurę, jak on to jest, Listen, I'm just physing up. I'm, I'm watching you live at the moment. But... Pardon, I cannot understand your preference. Tibrophora. And what is anybody who speaks English? Uh eh, where are you calling from? Athens. Athens? Ten epísof, ten Eλλeniki, eh? I can't hear. What? Uh where exactly? Foctionos negri, white. I didn't hear. Focionos negri postopate? Yes, Fokionis Negri. Ya bitamuligo Psiri. I, I don't speak Greek. You know Psiri? I know Psiri, yes. What about it? Wait, wait a bit. I'll switch it through to some of the Ελά, Ελλάδα εδώ. Τι πάει να πει Ελλάδα εδώ. Ένας Εγγλέσος βγήκε στο τηλέφωνο, δεν καταλάβαινα. Ποιον θέλετε. Δεν μιλάτε αγγλικά. Καλά. Πες. Όχι γιατί και εδώ όπως και στο δημόσιο είναι άλλα τα κριτήρια για να πάρουμε θέση. Δηλαδή δεν μιλάγαμε αγγλικά, αλλά είχαμε ωραίο κολαράκι ξέρω εγώ. Καταλάβατε. Τι πράγμα? Λέω τα κριτήρια για να προσληφθούμε ήταν άλλα εδώ, σαν τον ΑΣΕΠ. Ε, ναι, μπορεί να μου δώσετε το όνομά σας λίγο. Ξέρετε... Το δεν... όνομά σας μου δώσετε λίγο, σας παρακαλώ. Δεν είμαι χριστιανός, δεν έχω παυθιστεί. Ε, το όνομά σας θα μου δώσετε λίγο. Χρησιμοποιώ το Τζέσικα. Δεν είναι χριστιανικό όμως, το λέω. Ναι, πας καλά άνθρωπέ μου. Ναι, why? Δεν πάτε καλά, ας μια μήνυση, να σου κάνω μία μήνυ And this guy's crazy completely. Możesz mówić o czymś wypowiedziałeś? Ego I have the responsibility. I'm completely nuts. Man. Yeah, yeah, he's Nuts... Me <lizard��> <By gérez, nourkinulated> <inaudible judgearian> <leadership> <Bol classified> Λοιπόν, να βάλει το τραγούδι του Τάκη που λέει: Οι πλούσιοι γίνονται πιο φτωχοί και η φτωχοί στο χώρο. Και μένα ρίχνει βροχή, και να βάλει ένα καλό εκεί πέρα το χασαμόπουλο. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι το κορυδεύουμε κιόλα. Δεν έχει δει δίκιο ο Τζόρνταν. Φορέν δίκιο έχει. Δεν καταλαβαίνω. Το κατάφυγε και το κατεβάγα αργάρα. Αλλά εντάξει, όπω και να το κάνουμε, το θαυμάσουμε. Αυτό το πράγμα πρέπει να βγει. Και όπω και να έχει, να μπούμε στην ψυχολογία του κατατρεγμένου Πασόκου και του στεναχωρημένου. Δεν κατάλαβα γιατί όχι. Μα βρήξε, μα βρήξε, πήγα να πω κάτι ακόμα για τον Πασόκο. Δυ Τα πράγματα έχουν χωρίσει. Είναι η πλούσιοι πολύ πλούσιοι και γίνανε πλουσιότεροι τα τελευταία χρόνια. Αυτό δεν το λέω εγώ. Δεν λένε στοιχεία επίσημα. Η κυρία Ξαφάμπου μπορεί να μα τα επιβεβαιώσει που είναι οικονομολόγος. Εγώ στην καθημερινή τα διάβασα αυτά πριν από λίγο καιρό. Ως, Πακαινά, και και φτωχή δε φτωχή. Δε πάντα. Στον καπιταλισμό δεν Γιατί <laughs> οι <φτωχή laughs> πλούσιοι <να γίνουν> <laughs> και οι δεν γίνουν <laughs> Δεν δε δε δε δε γίνεται αυτό. Είναι Γιατί να υπάρχει Ζωή, γιατί είναι λίγη, και και γιατί ε, οι πλούσιοι είναι αυτό. Δεν χωνεύω, απλά στη ζωή μου, πρέπει να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί plus γίνουν πλούσιοι Δεν ε, γίνεται ε, είναι αυτό, gun plusi. Eh, eh. Da yine da to nomus fis sin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 εκατομμύρια ευρώ, ε, συγγνώμη, ένα, ένα, ένα, εκα, ένα εκατομμύριο ευρώ, 0,80. Ναι, ναι, εμείς γιατί κοιτάξτε στην Εντάκια, αρχή ούτε, ούτε και κοιτάξτε αυτοί δεν ήθελαν να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το, το, το παιχνίδι, αλλά μόλις, μόλις όπως είπαμε με, ότι αυτό εμείς δεν, δεν, δεν καναθέλαμε. <laughs> <laughs> <laughs> συγγνώμη, το είπα πριν, 59 εκατομμύρια, 400, 000, ε, τετρα, <laughs> <laughs> 400. ευρώ. Αυτοί είπανε, όχι, λέει θέλουμε να γίνει, και εμείς μετά είπαμε, λέμε, λέμε δεν δε θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό alle sono notizie σε che non ho visto che non ένα ε, <συμίλισμα> <συμίλισμα>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 Η κατάδικιά σου ταμπλέτα εσύ φίλε που με βλέπεις Θαρτής σπίτι σου σε μεταφράσει κατανοητές σε όλους μας σήμερα Με σχόλια, με προλόγους, με χάρτες Ολόκληρες βιβλιοθήκες Γνώσεις αιώνων, γνώσεις χιλιετιών Μεγάλες προσωπικότητες, ηγέτες, μάχες, βασιλείς Άνοδο, στώσεις, πακμή, παρακμή, τα πάντα Παίξαμε να το σποτάκι να πιω λίγο νερό Λίγο νερό, νερό, παιδιά, νερό. Έχουμε, το γύψο τον βάλαμε. <Τι> Μια και μιλάμε για ντεμέκα αριστερού. να σου ζητήσω να μου βγάλει την Παρασκευή το Mouse, του Μικη του Εντάξει. <Τι>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 Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Όχι συμφέροντα. Αυτός άλλωστε είναι ο του ρόλος.